Γι' αυτό το μήνυμα τη Θεσσαλονίκη είναι την Κυριακή ούτε μια ψήφο να πάει χαμένη. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Κυριακή, Στις κάλψες. μόνο όλοι το παρόν δεν θα λείψει κανείς. Ήτανε 4 Οκτώβρη του 2009, σαν σήμερα δηλαδή, δεν έλειψε κανείς. Πήγαμε όλοι στις κάλτσες, μας είχε καλέσει τρει μέρες πριν να πάμε στις κάλτσες και να τον ψηφίσουμε. Και το κάναμε πράξη, μην ακούσουμε κάποιον να έχει πολύ ωραία ιδέα, πρωτότυπη ιδέα. Αμέσως οι Έλληνε να τρέξουμε, 43% εμπιστευτήκαμε τις τύχες μας στον Γιώργο Παπανδρέο. Πολύ σοφή επιλογή. Ε, και πολύ καλά κάναμε, όταν βλέπεις τον Γιώργο... Άνετα, του εμπιστεύεσαι τη ζωή σου ολόκληρη πάνω του. Έτσι λοιπόν το Πασόκ βγήκε με το σύνθημα Λεφτά υπάρχουν και έξι μήνες μετά έφερε ένα μνημόνιο γιατί δεν υπήρχαν λεφτά. Λεπτομέρεια δεν θα σταθούμε σε αυτήν, θα μείνουμε στην καλή διάθεση, την καλή προαίρεση, την καλοπιστία, την ευκολία με την οποία σκέφτεται ο αγαπημένο μα ελληνικό λαό. Σισμό, σισμό, σοσιαλισμό! Εμπρό για να Τι είναι 8:1! Είμαι πολύ ευτυχισμένο. Ο Γιάννο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει την Ελλάδα. Και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο λίκη του κόμματο, είναι και νίκησε και όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι πιστεύω ότι θα okay. δώσει okay. λεφτά Στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο Γιατί ο Παπανδρέου είναι ηθικό στοιχείο Είχε παππού, πατέρα, είχε παππού, πατέρα Και θα δώσει λεφτά στον κόσμο Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα Από την πολύπλευρη πλευρή κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας Βεβαίω γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου Ο οποίος έχει, είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και, σε, και σε, σε, σε, σε ακούνε οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπάτρεο. Νομίζω ατράνταχτα επιχειρήματα κυρίως αυτό που είπε έχει παππού και πατέρα αυτό νομίζω ήταν καλό κριτήριο επιλογής κάποιον για πρωθυπουργό επειδή έχει παππού και πατέρα άμα δεν είχε παπού και πατέρα εννοεί πολιτικούς πολύ επιτυχημένους εξίσου σαν τον Γιώργο, μάλλον καλύτεροι Από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτοί οι πανηγυρισμοί ήταν το 2009. Του έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Θυμάμαι, γελούσαμε και με διάφορου συντρόφου, Σιριζέου. Τότε δεν είχαν έρθει ακόμη στα πράγματα, την αφέλεια του κόσμου, την ευκολοπιστία του κόσμου ή, εν τα πιστεύω του κόσμου και πώ ήρθε η ζωή και τα άλωσε. Γελούσαμε με του Σιριζέου. Πέρασαν μερικά χρόνια, ήρθε το 2015. Σύπρα είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Είναι ο μόνο πρωθυπουργό που έχει περάσει και έχει α...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 Είμαι σίγουρο ότι η ελπίδα έχει έρθει. Βαγγέλη, τι είναι? Πήγα να ανοίξει, παιδί μου. Και δεν πανανοίξει. Γιατί είναι μεγαλύτερο, παιδί μου. Και εγώ είμαι μικρότερο και δεν πρέπει να κουράζουμε. Ρένα, τι είναι πάλι. Πήγα να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου. Τι πόρτα. Η ελπίδα έχει έρθει. Ποιο ήτανε? Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Τον στείλατε στα τσακίδια. Αν είναι δυνατόν, ποτέ δεν στέλνουμε στα τσακίδια κάποιον που μα λέει ότι θα γίνει και θέλει να γίνει πρωθυπουργό. Πάντα τον εκλέγουμε, τον βγάζουμε, γιατί εκτιμούμε σε αυτόν διάφορα. Εδώ ακούσαμε του πανηγυρισμού των Συριζαίων νωρίτερα ακούσαμε του πανηγυρισμού των Πασόκων. Μπορεί κάποιοι να πανηγύρισαν και για τα δύο, δεν αποκλείεται. Και για το Γιώργο που βγήκε το 2009, και επειδή πέρασαν πολλά, το 2015 να πανηγύρισε για το Συριζά και δεν ξέρω αν αύριο πανηγυρίσει ο ίδιο, τα ίδια άτομα για τον Κυριάκο δεν το ξέρουμε αυτό δεν θα πούμε για το μέλλον ας μείνουμε στο παρόν και το παρελθόν Κάπω έτσι αυτά βγάζει μέρα, 9 Οκτώβρη Λάθος. 4 Οκτώβρη του 2009 τότε 4 Οκτώβρη του 2017 σήμερα πιο πλούσιε εμπειρίες αλλά έτοιμοι να διαπράξουμε νομίζω τα ίδια τις ίδιες υποδοχές τα ίδια Πανήγυρια μην μπαίνετε στο 211 208-200 δεν υπάρχει αποστόλης εκεί Έχει αρρωστήσει διότι ήταν κατά των εμβολίων, δεν έκανε το εμβόλιο της ηλαράς και έχει ηλαρά. Έχει ηλαρά, είναι νοσύ, είναι στο κρεβάτι του πόνου, οπότε κανείς δεν υπάρχει ένα χέρι να σηκώσει το ακουστικό όταν θα τον καλέσετε. Σήμερα θα κρατήσετε αυτά που έχετε να πείτε και θα τα πείτε από Παρασκευή που θα είναι πάλι στις επάλξεις. Αυτή είναι μια πρώτη δικαιολόγηση για την απουσία του, στην πορεία ίσως βρούμε και... Α, να πάμε να ακούσουμε τι παθαίνει κανείς μια παλιά ομιλία λόγος του Αλέξη Τσίπρα στην Αργυρούπολη η Αργυρούπολη είναι δίπλα στο ελληνικό το ελληνικό παίζει όλες αυτές τις μέρες όλα αυτά τα χρόνια αλλά έχει μια αξία αυτή η παλιά ομιλία του Αλέξη Τσίπρα γιατί είχε θέσει τα πράγματα πολύ πολιτικά και είχε θέσει και τα πράγματα στην, στην ουσία τους Φίλοι και φίλοι για μας το ελληνικό είναι το τοπόσιμο των αγώνων των κινημάτων πόλης για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Είναι οι αγώνες των πολιτών που πριν από χρόνια ξεσήκωσαν ένα μεγάλο κίνημα που βρήκε αλληλεγγύη από άκρη σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αττική, προκειμένου να ρίξουν τα κάγκελα και να έχουν πρόσβαση στην παραλία. Δεν είναι λοιπόν για μας το ελληνικό ένα project. Είναι κατάθεση ψυχής. Είναι κατάθεση ψυχής Χάθηκε η λέξη ψυχή Και η έννοια της ψυχής βέβαια Λογικό γιατί το ελληνικό θα γίνει αυτό που Κατηγορούσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας Και τα κάγκελα θα μείνουν για να θυμίζουν Την ψυχή υπάρχει ψυχή Αν Δεν υπάρχει ουσία. Ε, εκεί που έρχαινε τα κάγκελα η Σιριζέη και ο τότε δήμαρχο και ο λαό του ελληνικού και όλοι καμάρων εκεί θα γίνει το Ντουμπάι τώρα. Έξι ουρανοξίστε, 200 μέτρων ο καθένα, πολυόροφα, γενικώ Άραβε από κάτω. Κάτι που έλειπε από τη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα δοθεί στο λαό προφανώ. Θα δοθεί στον, στον Άραβα επιχειρηματία ή στο κονσόρτσιουμ επιχειρηματιών, οι οποίοι και θα το αξιοποιήσουν καταλήλω η βάρο του λαού. Έτσι λοιπόν η ψυχή δεν υπάρχει, παρότι ήταν κατάθεση ψυχή σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρεπ και κάτι άλλο σε αυτή την ομιλία του, την περίφημη για το ελληνικό, μίλησε για την συνείδηση και ακούγοντάς το θα καταλάβετε πού έχει πάει και η συνείδηση. Φίλοι και φίλοι, για μας το ελληνικό δεν είναι απλά ένα πολεοδομικό project που το βλέπουμε μέσα από μια τεχνοκρατική σκοπιά, πόσο μάλλον απλά ένα οικονομικό project. Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογική μας αγωνιστικής συνείδησης. <Τιό> μεγάρε, σι βιόλετα, σι λελέτα, Όλοι μαζί. <Τιό> μεγάρε, βιόλετα, Για μας το ελληνικό είναι ένα κομμάτι της συλλογική μας αγωνιστικής συνείδησης. Έτσι λοιπόν, μπήκε και το σχετικό επαναστατικό τραγούδι να υπογραμμίσει τη συγκεκριμένη συνείδηση. Αν το ελληνικό ήταν η συλλογική του αγωνιστική συνείδηση, τώρα που το έχουν δώσει και το ξεπούλησαν το ελληνικό, όπω ακριβώ θέλει να το κάνει και ο Σαμάρα, που έχει πάει η συλλογική αγωνιστική του συνείδηση, Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Δεν θα το απαντήσει ποτέ ο Αλέξη Τσίπρας γιατί δεν το ρωτάει και κανεί γι' αυτό. Και αν το ρωτήσει, θα έχει μια απάντηση, όπω για όλα τα θέματα έχει μια απάντηση και έτσι προσπερνά τη συνείδηση. Όλα αυτά βέβαια με την προπόθεση ότι υπήρχε από τότε αγωνιστική συνείδηση γιατί υπάρχουν και κάποιοι που τα πιστεύουν αυτά σήμερα είναι παγκόσμια μέρα των ζώων χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία δεν ακούστηκε καλά το σωστό είναι σήμερα είναι παγκόσμια μέρα των ζώων χρόνια, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία που και αυτή έχει γενέθλια γιατί σαν σήμερα την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καναμάλης μπερδεύτηκαν οι δύο Ε, παγκόσμιες οι δύο επέτη ε, το ξεχωρίζουμε, σήμερα είναι παγκόσμια μέρα των ζών, τελεία, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία που και σήμερα έχει γενέθλια ε, τα καλά λόγια έρχονται για τη Νέα Δημοκρατία πάντα από την αδερφή του ηγέτη Ντόρα Μπακογιάννη και εδώ εγώ θέλω να είμαι απόλυτη mm -hmm. η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι ένα προϊόν άθλιο Ένα προϊόν άχλε. Αδελφί. Αδελφοί. Δεν ξέρω πώ το γράφει με είτε με ο μικρό Γιώτα Μάλλον θα το διευκρινίσουμε στην πορεία. Ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη με λόγια αγάπη, αλήθεια για την άθλια, όπω είπε, Νέα Δημοκρατία. Τι γιορτή για την επέτειο τη Νέα Δημοκρατία, 43 χρονών γίνεται σήμερα. Το τραγούδι νομίζω του Ντόρι Γιώτα Ο' Όχι, αλλού είναι νομίζω αυτό τραγουδάει. Ε, ταιριάζει απόλυτα. Ταιννοείμνο στα πρώτα χρόνια εκεί με του Ρέιτζερ και όλου αυτού που γυρνούσαν, κάτι αντίθετα σανιάτα με στην Επανάσταση με Ιμαράκητε, βουλγαράκητες και λοιποί συγγενεί, ταιριάζει πάρα πολύ γιατί λέ, για το θυμάρι που μύρισε και ο Βασιλικό και ο Ζέρβας και ο Εδέ και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στη γιορτή λοιπόν αυτή, τη μέρα της σημαντική, έρχεται να προσθεθεί και ο καλό λόγο του αντιπροέδρου τη Νέα Δημοκρατία Αδώνητο Γεωργιάδη.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 Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Με αυτό το γελίο τσίρκο. Με αυτό το γελίο τσίρκο. Η δήλωση είναι παλιά. Όταν ο Άδωνης ήταν στο λαός, τότε αποκαλούσε τη Νέα Δημοκρατία, ντροπή της δεξιάς και γελίο τσίρκο. Θα είχε αξία η ερώτηση προς τον Άδωνη ποιο ακριβώς σημείο ήταν αυτό που από γελίο τσίρκο έγινε τι, ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να πάει για να ενταχθεί μέσα εκεί. Προφανώς κάποια στιγμή ξέγινε γελίο τσίρκο, δεν είναι πια... Έχει μια αξία να μα πει τι είναι τώρα, αν τότε ήταν γελίο τσίρκο και της τη δεξιά, πώ ακριβώ προσδιορίζει τη Νέα Δημοκρατία και τι ήταν αυτό το που τον έκανε να πάει εκεί, αφού πριν δεν πήγαινε επειδή ήταν γελίο τσίρκο. Ωραία ερώτηση νομίζω. Πολύ λογική δεν είναι θέμα είναι ωραία ερώτηση. Είναι μια λογική ερώτηση. Απάντηση δεν υπάρχει. Υπάρχει όμω μια τοποθέτηση του Προέδρου, του τωρίνου ή του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο περιγράφει πώ ακριβώ η νέα γενιά και ο κόσμο αντιμετωπίζει τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο γιατί με στη μαυρίλα με στην απεσιοδοξία η οποία καλλιεργείται Από κάποιους Εγώ βλέπω ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα Κάτι αλλάζει κυρίως Στη νέα γενιά Η κοινωνία αρχίζει να γυρίζει Την πλάτη της Στη νέα δημοκρατία Η νέα δημοκρατία ω το μεγάλο κόμμα τη παράταξη τουλάχιστον δεν το βλέπω για πολύ ακόμα. Ο δρόμος με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές είναι υπερφορολόγηση, δυστυχία, νημόνια και εθνική κατάθλιψη. Και αυτό είναι ο εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία, ο Βασίλη Κικίλια, βουλευτής και αυτό. Λένε τα καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία, επειδή σήμερα έχει τη γιορτή, η γιορτή Γενέθλια, 43 χρόνια κλείνει. Ακούσαμε πριν τον Προεδρό τη να λέει ότι πολιθετικό ότι ο κόσμο και κυρίω η νέα γενιά γυρίζει τι πλάτε στη Νέα Δημοκρατία δεν ισχύει. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι αποφασισμένοι, μουτζαχεντίν, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τώρα, τι βλέπετε πολιτικά αν γινόντουσαν αύριο εκλογέ, ο Θόδωρο Πάγκολο τι θα ψήφιζε, Εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Αδελφοί, μια με την καλή Τι τη σοχός και επιστήμον είναι επ η τη καλή αναστροφή το καλής αναστροφής τα έργα αυτού Εμπραήμ της Σοφίας. Μάλλον είναι με όμορφον Γιότα, μάλλον, αλλά δεν μπορεί κανεί να το πει με σιγουριά. Μπορεί να είναι και με ήττα αυτό που λέει ο Άδωνη. Μια που είμαστε στον Άδωνη και είναι και αντιπρόεδρο και έχουμε και γιορτή σήμερα. Θα γίνει το σχετικό πάρτι, θα τραγουδήσει και το σχετικό κομμάτι. Με βλέπετε πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένο. Θέλω να πετύχουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Και θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί. Θα το κάνουμε όλοι μαζί! Θα γίνει! Το χαναγκί πολύ Και θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί! Στυράκι Το χαναγκί πολύ Και θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί! Τιραμμένε, το χαναγκί πολύ Και θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί! Λογικό και θα συνεχιστεί το κομμάτι με το ποτό στο χέρι, το ποτήρι στο χέρι. Θα γίνει το γνωστό πάρτι σε αυτού του ρυθμού, φαντάζομαι. Ένα πάρτι που θα ενώσει το τσίρκο, του αποτυχημένου και όλου μαζί. Σύμφωνα πάντα με δικέ του δηλώσει. Δεν είναι δικά μα αυτά τα σχόλια. Εμεί το αντίθετο θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό κόμμα τη Νέα Δημοκρατία που έχει προσφορά σε αυτόν τον τόπο, όχι αστεία. Από το 74 και μετά και πριν ω λαϊκό κόμμα, δεξιά παράταξη. Μόνο θετικά και μόνο. Πολύ θετική προσφορά έχει να εντοπίσει κανεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Δεν σα λέω να σα πω το τηλέφωνο, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα 2:11:200, 8:200, γιατί μάλλον δεν είναι άρρωστο, όπω είπα πριν. Το αληθές είναι ότι λείπει επειδή έχει πάει να κάνει botox με βιοαπορροφήσιμα νήματα, τα οποία είναι από πολυπροπηλένιο και τα οποία βοηθάνε, γίνει νέο ξανά, χωρί να είναι αυτά τα κλασικά. Και αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, έχει ξενινιτευτεί. Θα είναι από αύριο, νομίζω μαζί. Φρέσκο και ανανεωμένο για να μπορεί να συνεχίσει το βίο του όπω όπως μερικοί ξέρουμε. Ε, κατά τα άλλα, άλλο τρόπο επικοινωνία με SMS, γράφει εταιρεία, αλλά αφήνεται κενό. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 1965 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο YouTube, κυρίαλεφem.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο Και με το ελληνικό θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Μια ερώτηση είχε δεχθεί από τον Νίκο Χατζη Νικολάου, ο Ελέξη και είχε δώσει μια πάρα πολύ καλή απάντηση για το ελληνικό.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 Αν ήταν να έρθουμε για να επικυρώσουμε αυτές τις συμφωνίες τότε καλύτερα να μου σφίσει τον κύριο Σαμάρα ο ελληνικός λαός. Το καλοσορίζουμε, το καλοσορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Η Καστοριά του υποδέχεται δυναμικά, Όπω αξίζει σ' έρωπα να αποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Έλα, ζωή σε λόγους μας. Τόνα, τότε τη με την καλή έννοια. Τι σοφός και επιστήμονες τα έργα αυτού, Εμπραήτ της Σοφίας. <Τι>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 Η οικογένεια του Fiat Τύπο μεγάλωσε. Γνωρίστε την σε τρει τύπου αμαξώματο: Sedan, Hatchback και Station Wagon. Και επιλέξτε τον τύπο που σας ταιριάζει. Αποκτήστε τώρα το νέο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του από 11.990 ευρώ και με δώρο επιπλέον εξοπλισμό. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Fiat Velmar, νέα ερυθρέα στη γέφυρα Βελμάρ, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Άρε μαστροκώστα παλιόφιλε Ποιος σε να πάω Η γυναίκα μου, ποιος άλλος Κάτσε ρε. Θέλει να βάψω το σπίτι, μέσα έξω, με έχει Δεν μπορώ άλλο εδώ, και αχούρη είναι... Έλα ρε μη σκάς, εγώ θα στο βάψω Με χρώματα ντουροστίκ Θα κάνει χρόνια να σου ξαναγρινιάξει Θα πλένει και τους στίχους όσο συχνά θέλει Εγγυήσει Κατέβασε και την εφαρμογή color στις Durostik στο κινητό Να διαλέξει η ίδια την απόχρωση Που να ταιριάζει με έπιπλα χαλιά και κουρτίνες Ρε φίλε, όλα τα τσίπουνα της χρονιάς Κερασμένα από μένα Τέχνη με χρώματα Durostik Αντέχουν και στη βροχή και στον παγετό και στον ήλιο Στα χέρια και στην τέχνη του καλού μάστορα, τα χρώματα της Ντουροστή κάνουν θαύματα. Πλαστικά, ακριλικά, ελαστομερή εποξιδικά, αστάρια, βερμίκια, ριπολίνες. Διαρκούν, δεν ξεβάφουν, αντέχουν στα δύσκολα. Εκατοντάδες επιλογές χρώματος από τη νέα βεντάλια Colors της Ντουροστή. Κάντε τη σωστή επιλογή και στο χρώμα και στο μάστορα. Ντουροστή πια κάθε χρήση, Ντουροστή κι Με την τουροστίγ πλάι μου Με καμία άλλη Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα Κάθε Κυριακή Στα περίπερα η Κυριακάτικη Contra News με μεγάλες αποκαλύψεις Μαχητική αρθρογραφία Μεγάλες έρευνες, καυτά σχόλια Και αποκαλυπτικά παραπολιτικά Διευθυντή ο Εμίλιος Λιάτσος Κυριακάτικη Contra News Κάθε Κυριακή Στα περίπερα με 16 μεγάλε σελίδε, Πολλές προσφορές Και μόνο με ένα ευρώ Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθώσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έχει κρυβεί μαμάτολικέρ. Το παλιό κούφωμα που. Μπάζει. Κρατήστε τι αναμνήσεις, Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθε περισσότερα στα showroom τη αλουμίλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στο αλουμίλ.com. Αλουμίλ. Μίλια μπροστά. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή διαβάστε στην απλή έκδοση της Real News δύο εφημερίδες. Real News και Real Life στην τιμή των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.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 Διότι μεταξύ των άλλων θα υπάρχει και ένα καζίνο και το υπόλοιπο θα είναι Ντουμπάι. Και κάτι βίλες. Αυτό όλο λέγεται ανάπτυξη. Αν ε, στο πλαίσιο γενικότερα του νοήματο των λέξεων και πώ έχει χαθεί και, και, και. Δεν έχει σημασία, είναι μια επένδυση όπω τη λένε. Ε, την μπλοκάρουν λίγο τώρα οι αρχαιολόγοι. Το ΚΑΣ συνεδρίασε ξανά χτε. Από ό,τι μαθαίνουν θα συνεδριάσει πάλι αύριο. Γενικώ όμω υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από όλα αυτά που θα το αποκαλύψουμε για πρώτη φορά εμεί τώρα. Ε, Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ. Καλημέρα σα. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνο Ειρηνόπουλο ονομάζομαι. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Ε, πού πρέπει να μιλήσω με εσά, Πείτε με εμένα, τι θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι απόφυτο τη σχολής Σχολή του Ρεθύμνου. Μάλιστα. Και μαθητευόμενος αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία ε, που αφορά δύο παλαιότερου αρχαιολόγου του ΚΑΣ, που είναι και με το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με χρεώνουν εδώ και δύο μήνε έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού να κρύβω σε μέρη του ελληνικού που αυτοί μου υποδεικνύουν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο στόχο τους είναι να τα φέρουν στο φω αυτοί μετά με αυτόν τον τρόπο να μπλοκάρουν το σχέδιο της ανάπτυξης στο ελληνικό. Ναι. ναι. Αποφάσιναν το καταγγείλω σε εσά γιατί Είναι και του ΣΥΡΙΖΑ αυτή και παίρνει και άσχημη η τροπή το θέμα. Και, και εγώ έχω φοβηθεί, φοβηθεί αρκετά, δηλαδή. Γιατί είμαι νέο αρχαιολόγο έχω όνειρα. Και... Ναι, έχω Θα το αναφέρουμε. Ναι, θέλω να αποκαλυφθεί το θέμα. Αλλά ναι, και αν γίνεται και εγώ να μην έχω κυρώσει, αλλά mm. αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Τέλο πάντων, να σα πω ότι αυτοί οι κύριοι, ε, που έχω mm. και τα ονόματά του, συνήθω από την αποθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών και πάντα βράδυ μου δίναν ένα θέμα. Που το έβαζα, μου είχαν δώσει και ένα τρίκυκλο για να μην κοινώ υποψίε, καταλαβαίνετε. Και πήγαινα από διάφορα στενά σοκάκια και έφτασα, έφτανα στην πίσω πλευρά στο ελληνικό. Και πήγαινα εκεί πέρα σε σημεία που μου λέγανε και τα έθαβα. Τα άνοιγα εγώ μετά βέβαια, γιατί δεν γινόταν να μπει με το κουτί. Και τα έβαζα εκεί πέρα. Με ένα ναι, σκαπανικό εξάρτημα. Έχανανγκασμά που είναι και φτιάρι από τη μία και γκασμά από την άλλη. Και έσκαβα και τα έβαζα σε διάφορα σημεία. Τώρα τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Κοιτάξτε, το αναφέρω, δεν γνωρίζω να μα πάρετε και αύριο ένα τηλέφωνο. Πιστεύω ότι σα ενδιαφέρει όμω αυτή η καταγγελία πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα, να μα πάρετε να σα πούμε. Να σα πω για τα πράγματα που μου δίνανε. Να το ξέρετε κι αυτό. Ναι. Ε, ήταν μεγάλη αρχαιολογική εξέλιξη. Ιδιαίτερη δηλαδή, που τα είχαν στην αποθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πρόκειται δηλαδή για ένα μαρμάρινο κομμάτι από το μήλο τη Αφροδίτη της Μήλου. Το μήλο το έχουμε εδώ. Μοιάζει με αυτά με την Τριστριπόλεω. Δηλαδή είναι κίτρινο, είναι λίγο πιο ξινό. Αλλά είναι το κανονικό. Μου δώσανε κομμάτι από το στήθο τη που είναι πραξιτέλου και ευρυπίδου γωνία. Αυτή το, ναι, ετρουστικό δοχείο απολυθωμένο Κουμ Κουάτ Από ένα ναυάγιο στην Κέρκυρα Και ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξία Τα πρώτα γυαλιά του Ζάου Χατζηφωτίου Που είναι ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξία. Όλα αυτά, τώρα πρέπει να μου πείτε τι να κάνω Να πάω να τα ξεθάψω, να τα φέρω Να μιλήσω με κάποιον άλλο, να τα εξαφανίσω Μα ακούτε Να ξαναπάρω, να πω τα ίδια Μπορείτε να με συνδέσετε με κάποιον άλλον. Όχι εδώ πέρα, εδώ δεν υπάρχει άλλο. Στο γραφείο του Πρόεδρου παίρνονται. Θα, θα τον ενημερώσετε εσεί. Θα τον ενημερώσω, ναι, θα τον ενημερώσω μόλι έρθει. Και βεβαίω η τηλεφωνική επικοινωνία του φοιτητού και μάλλον αρχαιολόγου πια έγινε στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία νοιάζεται για την επένδυση, δεν είναι σαν του άλλου του ΣΥΡΙΖΑΟΥ που δεν νοιάζονται για το καλό του τόπου. Θελικά ζεινο το ελληνικό. Η Ν. Δημοκρατία έχει καημό, και ο Σύριζα βέβαια αλλά έπρεπε να πάρει κάποιος να τα καταγγείλει όλα αυτά στη Νέα Δημοκρατία και φαντάζομαι τον πρόεδρο μόλις έρθει να τον ενημερώνει συνεργάτη συνεργάτης όπως ακούσατε γιατί υποσχέθηκε θα τον ενημερώσει για τα γυαλιά του Ζάχου και για το άλλο τι είπε εκεί πραξιτέλους γωνία και το Μήλο κυρίως που μοιάζει με τα Τρυπόλεως που είναι πάρα πολύ καλά και το Κουμ το, το απολυθωμένο όλα αυτά λοιπόν έχουν ταφεί σε σημεία που ξέρει προφανώς τα γνωρίζει και η πρέπει να το πούμε αυτό αν μας ρωτήσει ο Αγγελέας θα μπορούμε να τα πούμε δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα α, όλα αυτά χωρίς να κολουθηθεί νόμιμη ποινική διαδικασία μετά από όλα αυτά λαός μέρος α Έχω να πω μερικού δημοσιογράφου αλητίε που υπερασπίζαν τα μνημόνια και την κυβέρνηση Αμαά ζέλου Και τώρα που βλέπουν ότι δεν πάρουν σύνταξη με τα ταμεία που έχουν αδειάσει τα ταμεία του, ζητάνε από τον Τζίπρα να φύγουν το μνημόνιο. Ρα, δεν τρέπονται και λιγάκι οι κλέψει και απαταιώνε. Δεν ζητάνε να φύγουν το μνημόνιο. Ζητάνε να έρθει πάλι ο Κούλη να του χαρίσει περικά δάνεια. Να πάρουν την καναδωράκι για να τη βγάζουν. Και χαιστείκανε για τον ελληνικό λαό. Να σου πω τώρα εσύ είσαι αυτό που λέμε ανοητο η Ριζέο, Ναι, με ακαλό του, δηλαδή δεν με κλέφτησε ακόμα αυτή. Πρόσεξε την παύση μεταξύ ΤΑΦ και ΑΛΦΑ. Ναι, Έ, αλλά είσαι ακόμα έτσι, το λε και το φωνάζει. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μου κάνει το χατρίδι να το πει γιατί δεν το λένε πολλοί. Στόχο <στονίκρι> <στονίκρι> ξαναπεί, μέχρι που να μάθω ότι κλέβουν κι αυτοί. Μέχρι να μάθουν ότι κλέβουνε τι, είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Πες τα. Δεν το σημανί. ακούμε σημανί. κάθε μέρα αυτό, δεν τολμάνε πολύ Μπράβο, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, να το λε. Ποιο τολμάει να το πει σήμερα. Θα το δώσω τίφλα να μάθω πώ καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω. Αποστολή Έλα μωρίς Σιριζέ, τι κάνεις Να σου πω έχω άλλον έναν ακροατή που δεν τράπηκε και το είπε Είμαι Σιριζέος το είπε Είπε αυτό το πράγμα Α ναι Προμερό έτσι Όσο υπάρχει ο Σκάι Αυτό το δυστυχισμένο τορφανό το που το πρωί το χτίζουνε 45 μάστερες το βράδυ το κρεμίζουνε Θα είμαστε πολύ Σιριζέοι μάνα μου Τι την οδοναλήμι Όχι όχι δεν μας άβαστε Δεν θέλω να κάνω υπεράσπιση του Παντελή Βουλγαρή, αλλά το εφάκι κ. Παντελή και όλη αυτή η ιστορία της περιγραφής του Ακροατή για την καινούργια ταινία είναι ελαφρώς αστείο ή μάλλον είναι μία απόδειξη γιατί δεν θα μπορέσει το συγκεκριμένο κόμμα να ανεβεί ποτέ, ποτέ όμως παραπάνω από εκεί που αντέχει και το ίδιο. Πριν εβδομάδα έσκασε ήδη ότι η ελαϊκό πουλάει το εργοστάσιο στην επιλέ και πουλάει η ανακοίνωση τη στο λιγάκι, το εργοστάσιο μαζί με του εργαζόμενου. Δηλαδή πόσο. Κρίμα το... έχει και ωραία γράφει απ' έξω. Δεν τα γράφει, θα μείνουν γραστή και <σχ> εργαζόμενοι θα πάνε αλλού. <σχ> Αλλά απλά το θέμα ότι πολι και οι εργαζόμενοι μαζί με το εργοστάσιο <σχ> Δηλαδή. Δεν θέλει που δεν πουλάει μόνο το εργοστάσιο. Μου αρέσει οπότε να ήθε στην εργασία το μένα πολύ με αρέσουν. Είναι εργαζόμενο, αντικείμενο του εργοδότη. Α, με το πουλήσει, πώ να το πουλήσει ακριβάθη να κάνει. Τύλη σου με του εργαζόμενου. Συνήθω βέβαια έχει αρχή μειώσεις από πριν για να το πουλήσεις φθηνά. Έχω πρόταση για να μην μπαίνουν στο Άγιο Όρο τώρα με να σπάσει το Άβατο κι αυτά. Ακούγα τώρα αυτό που έλεγε σε παιδί μου. Έχω πρόταση πώ έχουμε έλεγχο διαβατηρίων. Α, ένα τσουτσουνοέλεγχο. Μπράβο. Δηλαδή θα είναι ο έλεγχο τη ψα που λέμε. Μπράβο. Σαν το στρατό. Λοιπόν, κύριε προσκυνητά, Μπράβο. παρακαλώ μπείτε όλοι σε ένα δωμάτιο και βάλτε το δάκτυλο ανάμεσα στου όρχε. Μπράβο, και σου λέγεται. Δε... Ότι όλα καλά, α πούμε. Εμεί θα τραβάμε ένα βιντεάκι για δική μα χρήση. Είναι, θα το αναρτήσουμε, όλα καλά. Όχι, όχι. Είναι, είναι σαν αυτό που έλεγε τότε ο άλλο ο Μητροπολίτη. Το κάπνισμα το γυπεί παντού, σοβαρά την υγεία. Αυτό πώς... και το μοιράζει μετά και στου κόλπου τη Εκκλησία. Το... Να χαρούν ε, υγεία, οι παπάδες. Ε, τώρα παππάνδε. Το για του κόλπου τη Εκκλησία. Αποστολή, κοίταξε. <οί> νομίζω ότι από την αλλαγή φύλου πρέπει να εξαιρεθούν οι βαρβάτοι, διότι μπορεί να παρατηρηθούν. Είναι κρίμα. Καταρχήν <οί>... γιατί είναι φαι κρίμα. Φαινόμενα. είσαι βαρβάτο, τον έχει μεγάλο. Δεν το πετάσαι, φίλε, άλλο δεν έχει. Φαινόμενα Ρα Ah, okay, ne, ne, o, kalągiery. Nie, nie, nie. O lover of the Asian Queen. Zero. Ναι, πίτυξε σχεδόν όλες, εκτός από δύο που ήταν δύσκολες. Κατόπιν αυτού, πήγε στον αυλάρχη και του είπε ότι εμένα ο καλόκαιρος μου είναι άχρηστο. και να μου δώσει άδεια να φοράω γυναικεία περούχα και να φορέσω γυναικεία ρούχα, όπερ και γένετο. Θεέ μου, δ, δεν δ, τα σκέφτομαι δεν μπορώ δ, αυτά. Δ, <laughs> δεν μπορώ να σκέφτομαι στους κόλπου της εκκλησίας να μπει κάποιος που έχει αλλάξει φίλο Θεέ μου. Δηλαδή τηρουμέναν των ελλολογιών έκανε αλλαγή φίλου. Ε, κατάλαβα, ναι, αλλά στους κόλπους της εκκλησίας άμα είναι δεν τους στέλνουν με αλλαγμένο φίλο, πώς να σ' το πω. Τον άντρα ε, το θέλουνε άντρα. Ε, να το ε, πούμε ε, καθαρά. Ε, δεν μπορείς να φτηνει μου, σε γυναίκα με το κομμένο το τζουτσούνι δεν θα ε, σε κάνουμε ε, κομμένο. Ε, Ο άντρας να είναι άντρας που θα πάει στην εκκλησία. Oh, those <Ρελίου> Κύριε Ζαχαριάδη, με τον ε, κύριο Καμένο θα πάτε μέχρι Κ Είναι σάφες αυτή την εντολή έχουμε λάβει το Σεπτέμβριο του 2015, θα εξαντλήσουμε αυτή Δεν την εντολή. Δεν αποτελεί βαρύτη για την κυβέρνηση ο κύριο Καμένο μετά για τα τελευταία. Αυτά που διαδραματίστηκαν στη Βουλή, αυτά που βγήκαν περί των τηλεφωνικών συνομιλίων, η ιστορία με το καζίνο, αν ήταν καζίνο, αν δεν ήταν καζίνο, αν πλήρωσε μετρητά, αν πλήρωσε με πιστοτική. Κοιτάξτε, στο τελευταίο που πιάνεστε, νομίζω ότι είναι ο προσωπ, η προσωπική του επιλογή για να ψυχαγωγηθεί. Στα ζητήματα που αφορούν τη σύμπλευσή μα για τα ζητήματα τη κοινωνία και τη οικονομία, νομίζω. νομίζω το αν θα πάω εγώ να παίξω μπάσκετ, ποδόσφαιρο, δεν είναι προσωπική μου επιλογή. Είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο αναγκάζεται και αυτό όπω και άλλοι ΣΥΡΙΖΑ όπω κάθε γνήσιος αριστερό, να υπερισπίζεται τον καμένο. Έχουν φτάσει ή καταντήσει, μπορεί να το πει κάποιο, και εκεί, και μέχρι εκεί, νομίζω και πολύ πιο κάτω μπορούν να πάνε, γιατί δεν θα του ξανατύχει όλο αυτό προφανώ. Εδώ λοιπόν λέει ότι είναι σαν να παίζει μπάσκετ, αλλά κυρίω το βασικό είναι ότι δεν θέλει να μπει, να είναι μια προσωπική επιλογή, όπω λέει. Του Πάνω του καμένου ή του οποιοδήποτε να παίζει στο καζίνο ή να κάνει διάφορα. Πέρασε λίγη ώρα και ο, ο ίδιο ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε. Εγώ θυμάμαι και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000, δεκάδε πολιτικού το βράδυ να πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδαση, να ανοίγουν σαμπάνιε, να πετάνε λουλούδια κτλ. Αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ αισθητικά. Ναι. Βέβαια, τότε ήμουνα σε ένα ακόμα του 3% και, και, και, και συνεχίζει να με. Δεν να, Πολύ λογικό. Μόλι μα είπε ο Κώστας Ζαχαριάδη ότι τον ενοχλεί τα μπουζούκια, δεν μπορεί να βλέπει πολιτικού να πηγαίνουν στα μπουζούκια, σε λουλούδια, αλλά δεν τον ενοχλεί το καζίνο όμω. Να κρατήσουμε αυτό, περιορέξιο, να πούμε και προσωπικέ επιλογέ όπω λέει, το καζίνο δεν τον ενοχλεί το να παίζει ένα πολιτικό, αλλά μην τον δει πάνω στην πίστα ή κάτω από την πίστα ή να κάνει αυτά που κάνουν μέσα στα μπουζουξίδικα ή πολιτιστικά κέντρα, όπω έλεγε ο ο Βαγγέλτ Γιάννοπουλο. Τον Αποστόλη από την Καταλονία θα ήθελα. Δεν είμαι από την Καταλονία αν ήμουν από κάπου θα ήμουν από την Ανδαλουσία. Όχι, γιατί είπα προηγούμενο ότι είστε από την Καταλωνία γι' αυτό. Εγώ, όχι. Ανδαλουσιανός κι άμα θέλει. Τώρα θα μας μπερδέψει, είσαι από την Ανδαλουσία ή την Καταλωνία να ξέρω. Ανδαλουσία, Σεβίλη, μέσα από τη Σεβίλη. Καλά, σε επόμενο τηλέφωνο, θα σας πω. Ε, τι να λυπάμαι. Ότι θα δικαιώνανε, θα δικαιώνανε, όχι θα δικαιώνανε, το βλάκα το μπουμπούκο Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου <χαρά> Τα σιριζάβουλα, το φανταζόμουν, αλλά ότι θα δικαιώνανε και τη... Πώς τρέναν αυτοί, τη σώτι... Σώτι Σώτι Σου το ορκίζομαι ό,τι Σου το ορκίζομαι σώτι Η νότη το τι επίδευες ήταν το ταχυδί. Έχουμε δεχθεί στο ίντερνετ τα πρασινιζάβουλα. Ότι για να ξεσηκωθεί η Κρήτη, να θα η καρδιά μου. Συγωθεί καμία καρδιά. Τέλο πάνω πε. Λοιπόν, λίγο ιστορία δεν ουλανή που διαβάσει τόσο αμόρφο. Κια ιστορία, παιδί μου, ποντάρουν σε <laughs> αυτού που δεν έχουν διαβάσει ιστορία η ανεστόρι. <laughs> Τι δεν καταλαβαίνει, Έλαντέ, έλα. Πάνω εγώ με την Ισπανία δεν είναι αντίθετο να ξέρει. Να γίνουν ο κόλλο, να αρχίσει το μαδομό, <laughs> να βγούμε μέσα από την κρίση. Πού θα πάνε όλοι αυτοί; <laughs> Τόσο τουρισμό στην Ισπανία θα φοβούνται τον ενφίλιο. Ελλάδα θα έρχονται. Τι θα γίνει. <laughs> Τη <Τις> πουλάνα <laughs> στο κάγκελον. Η κρίτη θα είναι η επόμενη ανδαλία. Τη πουτάνα, α <laughs> γίνει ενφίλιο, μαδομό. Χτυκιό, πανικός, τάξη, χρήμα για την άλλη χώρα, ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς τον τουρισμό μας Αποστόλη, είμαι ευτυχισμένος γιατί βρήκα ένα σύθιμο όποτε και να γίνουν εκλογέ. Σε ποια χώρα Αλέξης, Αλεξούλης Ξούλης, είμαι με τον Ξούλη, όχι με τον Γκούλη Συρίζερος πάντω. Μα ακούτε. Ναι, ναι. Για να βρω ένα τηλέφωνο, τι έλεγχο πρέπει να πάρω. Τι τηλέφωνο, το 180, ξέρω εγώ. 1880. Ναι, μάλλον, είναι πιο εύκολο να πάτε ραδιοφωνικό σταθμό, ε. δεν λέω. Ε. Μπορώ να βοηθήσω εγώ, τι θέλετε, τι ψάχνετε. Ξάφνωα τηλέφωνο του του του Δεν είναι υπουργό. Τι είναι βουλευτή, ναι Εγώ τα έβλεπα. Τώρα είναι μεγάλα, έχουν μεγαλουργήσει κατά πολύ. Και ο μπαμπάς του είχε βιβλιοπολίο την προμηθευτική. Εγώ δούλευα εκεί με ένα φίλο μου. <laughs> ναι, δεν ξέρω τι έκανε, τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ αυτό. Παρ' αυτά είμαστε περήφανοι κι εμεί. Τέτοια κολοτούμπα, τέτοια στροφή στο νεοφιλελευθερισμό και τέτοιο κάλυμα στη Χρυσή Αυγή λίγη έχουν κάνει. Τέτοιο ξέπλυμα. Ναι. Δεν το έχω Το καμπουράκι, καμπουράκι, μισό. Ότι θα έκανε ο Ντάιζεμπλουμ αβάντα στο κουκουέφι, δεν το περίμενα αυτό. Δεν ξέρω τι εννοεί. Το ότι θα έκανε ο Ντάιζεμπλουμ άδειασμα σε όλο το μέτωπο τη λογική, στον Κυριάκο και σε όλου αυτού, αυτό το άδειασμα δεν μπορώ να το σηκώσω. <συσχελίδι> να σκίζει ο Πρετεντέρη στα ημάτια του και ο Άδωνη να έχουν φάει τι κολότριχέ του. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα από το Δαχτυλίδο Μάλι με τίποτα. Θα με αφήσει να τελειώσω. Όχι Γεια σου γα** κα... με σε ακούω τώρα εδώ Τι καλά κάνεις, μπράβο, συγχαρητήρα για το γούστο σου Αυτός που μένει ρε μα**κα που λέει εγκλωφοράει άντρωπος της γίνεται παντού Απλά πριν, φίλε, μοιράστηκε Ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, οι οποίοι είναι συνέχεια έξω. Και οι υπόλοιποι, ή κάθονται στα σπιτάκια του, όπω τα τρία ζευγάρια που έχω απέναντί μου, που είναι τρία ζευγάρια με παιδιά δυστυχώς και είναι δύο χρόνια στο μπαλκόνι. Δεν έχουν πάει τα δύο χρόνια, φίλε. Και εσύ, εσύ δουλειά δεν και... κάνει. Κάτσε κοιτά του άλλου μπαλκόνι. Α, Τώρα, μου πει, καμιά γυναίκα που αλλάζει κοντά στον μπαλκόνι, και εγώ θα κοίταγα. Εγώ σου λέω όταν πηγαίνω σπίτι και να βλέπω... και του Αλλά τέλο πάντων, γίνεται δουλειά. Φτιάχτε <Κιλίκω> <Κιλίκω> <Κιλίκω> <Κιλίκω> στην Βαρκελόνη και σε όλη την Καταλονία είχαν γενική απεργία μετά τα γεγονότα που συνέβησαν. Στα... Στι πλατείε, λοιπόν, ακουγόταν αυτό το τραγούδι. <Κιλίκω> God, Seen on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 Όσα γραφτά κι αν τα κάψουν, στο πώ δεν βάζουν φωτιά Όσες αλήθειες κι αν θα ψουν, λευτερημένη καρδιά Όπως και να'ναι τούτη γη, στην πρώτη τη γραμμή Όπως και τώρα, τώρα Χερί, όπως και τόμπα τόμπα τόμπα Να το το τόμπα το, το, το καταλανέζικο έγινε εδώ Τώρα τώρα η στοίχη ελληνική είναι του Πάνου Φαλάρα Η μουσική είναι ενός καταλανού Δικό τους τραγούδι είναι το κλέψαμε εμείς όπως συμβαίνει συνήθως Κάπως έτσι και με αυτούς τους ήχους Με το τώρα τώρα και τους δίσεκτους καιρού. Ε, πάμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγκαζίνο. Σε λίγα λεπτά Νίκο Τραβελάκη. Τα υπόλοιπα μισά αύριο. Γεια σα. Η Σράπορτ που πήρε τα 14 αεροδρόμια, που δεν θα τα έδινα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, που του τα δώσαμε με σπασμένε λάμπε όμω, να τα λέμε όλα. Ε, ναι, και τα πήρε με δάνειο από τι τράπεζε. Ναι, ναι, ναι, αλλά οι τουλέτε είναι για το κομπούρτο. Από τι τράπεζε που εμεί ανακεφαλαιοποιήσαμε, θα ζητήσει και αποζημίωση 70 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Όχι, να βάλουν τα αεροδρόμια και να μην έχει λάμπα να κατουρίσουμε. Αυτό, ναι, του ξεγελάσαμε και δεν ήταν καλή κατάσταση. Καλά, και αυτοί δεν πήγαν να ψουν ένα φω. Τόσο διαπραγμάτευση Ότι όταν πα και βλέπει, δεν το τα αεροδρόμιο. Εγώ αυτά τσεκάρω πρώτα. Αυτά και άμα βάζουν το χαρτί από την καλή, από την ανάποδη. Δεν μπορώ αυτό το από πίσω που βάζουνε. Πόσα θα τα πληρώσουμε ακόμα αυτά τα αεροδρόμια. Ε, εντάξει, θα δώσαμε και τσάμπα η αλήθεια είναι. Ας δώσουμε και κάτι παραπάνω. Καταλάβαμε ότι μα πιάσανε κότσου. Και ότι μπορούσαν να μα πιάσουν λίγο ακόμα κότσου, οπότε γιατί όχι. Να σημειωθεί τα πρακτικά λοιπόν από όλου αυτού που παίρνουν και λένε ότι δεν κάνει μια αναπαντήση, το με τη μισή φορά! Μπράβο μου! Σε τι φάση είσαι, ε, ε, ετοιμότητας. Καλή φάση. Έλεγε ο άλλο προχθέ από την Κρήτη που είχε πάει εκεί, γιατί είχε πάει, δεν θυμάμαι. Και έλεγε ότι ανοίγουν νέε θέσει και να γυρίσει πίσω το επιστημονικό προσωπικό. Ο φίλο μου Κοσμά έπαιρνε 895 ευρώ γενετική βιολογία στο Ιπποκράτειο. Το πήρα στο Μάντσεστερμορ με 1700 το μήνα. Τι ανάπτυξη έρχεται. Mm. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, το ξέρουμε. Mm. Το πρόβλημα είναι ο επόμενο πώ θα συνεχίσει. Λαντίξι. Έλα ρε, πως το λει. Πολύ φερνημένοι είμουνε. Πώς συνομέρες έχω να σε πέρνω; Δεν μπορώ να σε πιέσω. Δεν πέρνω μες που λέγω. Το λέω το δηλώνω. Είμαι, Είμαι άπαρτο το... Καστρο που λέμε. Είμαι ή δίσπαρτο. Το... Μπορούμε αμέσως δίσπο. Δι... Όχι, άπαρτο είναι χοντρό. Είμαι δίσπαρτο. Το... <δύσπαρτο>, δύσκολα σεπτάρι μεσαιναντικά. Σαν... Ναι, 네, ναι, 네, αυτό. αυτό ε, είναι και λεξιπλάστη, ο... τώρα μπορώ. Γιατί όχι, σιγά τον λόγο θέλω κάνω. ο άλλο ο άλλος έφαγε μια σιριζέα, έφαγε ένα δεξιό, έφαγε ένα πασόκο. Τώρα τι έχει μείνει για να φάει, ρε παιδί μου. <Είσαι> Ό, <Είσαι> ό,τι του βάλουμε δίπλα, ξέρω εγώ. Ό,τι <Είσαι> του βάλουν δίπλα το τρώει. Ξέρω εγώ τώρα, έχουμε μπλέξιτο. Το επόμενο είναι να φάει και του να κάνει <Είσαι> μόνο του. Αρεσεί εσύ αποστόλη, φυσικά και θα λένε ότι θέλουν οι, οι εκάστοτε υπουργοί και πρωθυπουργοί. Την ώρα που παίρνετε τη συνέντευξη ο κάθε δημοσιογράφος και λέει το αντίθετο Αθανασίου, φακ, ρίξτε του το ηχητικό, ρίξτε του το βιντεάκι. Καλά, λέγε ο Χαρισορόπ, μα πάμε μπροσ πίσω. Εχθέ είχε μπρούζλι. Πού? Στην τηλεόραση, στο Δελτίο Ειδίσεων. Δεν είδε ξύλο που έπεθε. Όχι, δεν ήταν μπρούζλι αυτό. Αυτό ήταν Στίβεν Σιγκάλ. Που έχει τα όπλα, mm. αλλά τα πετάει και δεν έρθει με τα χέρια. Μπράβο, λοιπόν, άκου παλιά, επειδή ήμουν μηχανικό εκεί στη Ιδιάνα, στο Μαρούσι, έπαιζε μπρούζλι και μία τσόντα. Κατάλαβε, ήταν. Μπρούζλι ah. και τσόντα μαζί. Ήταν αυτό που λέμε δυο έργα σεξ. Αλλά ήταν τσόκελο. Όχι, ρε παιδί μου έλεγε στην κόμμα να πάμε να δούμε μπρούζλι τσά και μετά. Το δεύτερο είναι ξύλο. Τσόκελο, τσόκελο. Νικονάσου Ποναδικιά φαντάσου αυτή από το μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Να έπρεπε να αξιολογήσει εσένα και τον Καλαμόγκι σαν δημοσιογράφο. Τι βαγνού θα σας δίνει και βάλει. Πολύ θα ήθελαν να ξέρω μαζί καταρχήν, αλλά, αλλά... πολύ θα ήθελαν να ξαναπάρει τηλέφωνο. Και εγώ επιθυμώ γιατί εντάξει βαρέθηκα τώρα να ακούω τα ίδια και τα ίδια αυτό, να ακούμε κάτι διαφορετικό. Χθε λοιπόν ήταν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τη Καταλωνία, σωστά. Ναι. Έπαιζα ένα ιντερνετικό παιχνίδι με κάτι άρματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που έχει έτσι τσάτ, μιλά με διάφορου. Βλέπω έναν τύπο έχει σημαία κόκκινη-κίτρινη αυτή τη ριγεία. Κάτι λίγα ισπανικά ξέρω εγώ. Του λέω Viva la Independencia κτλ. Γεια <laughs> σου φίλε, τώρα όλα αυτά στα... ισπανικά, αγγλικά κτλ. Και, και πλακώνει, δίνει μια κουβέντα μεταξύ Μαδριλένων <laughs> και Βαρκελών και γίνει το παιχνίδι που τώρα <laughs> όχι είστε Ισπανία είμαστε όλοι Ισπανοί όχι εσείς μας καταπιέζετε όχι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι όχι εσείς θέλετε να μας πείτε το θέμα που τ*** να το κάνετε σου λέω άντε γεια σας λέω τώρα παιδιά έβαλα το φυτίλι ωραίος ρε, <laughs> <και τίχτα>. ωραίος, <laughs> μπράβο Όπω και να είναι ο κόσμο, όσα κι αν έχει στραβά Έστω κι αν μείνω πια μόνο πάντα θα φεύγω μπροστά Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο πώ δεν βάζουν φωτιά Όσες αλήθειες κι αν θα ψουν, λευτερημένη καρδιά Όπως και να τούτη tam jest libretti, gramy. O boskie tora, tora, tora, ujedziesz, jak ty cheri? O boskie damę, tu piwi. Tam jest libretti, gramy. O boskie tora, tora, tora, ujedziesz, O boskie I widzę na